Οπότε είναι... <Συκλή> ε... <Συκλή> ε... <Συκλή> <Ο> <Συκλή> δεν έχουμε συνηθίσει να μιλάμε σε... <Συκλή> δεν θέλω εγώ φαγλάμε καιρό, Αλλά, από την άλλη, έτσι μου άρεσαν οι εισαγωγείς. Οπότε, δεν θέλω να να μην πιστεύω. Έτσι, με ενέπνευσαν, οι οπότε, θυμήθηκα τη ώρα που είναι να είσαι σε και να. Δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω δεν θα σα πω ότι δεν θα σα πω δεν θα σα ότι δεν θα σα πω ότι δεν θα δεν Και έτσι, παρότι συμμετείχαμε σε αυτήν την εποχή και ξεκίνησα τη Νέα Υόρκη, ξεκινήσαμε τα πέντε μοίρα με νεσμένα, την αυτοοργάνωση και γενικότερα την ενδυνάμωση των ανθρώπων από τα κάτω. Οπότε, όταν ήρθε ο Δεκέμβρη του 8, θεωρούσαμε ότι είμαστε έτσι, σαν να πούμε, σε μια ε, σχετικά πολιτική οριμότητα. Δηλαδή. δεν ήταν ε, δεν ενταχτήκαμε στο κίνημα εκείνη την περίοδο για παράδειγμα. Αλλά τελικά το δει κανείς προς τα πίσω, πούμε. Αυτό που μας άφησε το 8 ήταν το, το εδώ και το τώρα. Δηλαδή, μια αίσθηση ας πούμε ότι έγινε στον δρόμο και δεν ξέρεσα και πώς θα συμβεί και η μία μέρα ήταν διαφορετική από την άλλη. Και ακόμα ήταν, ήταν κάτι ας πούμε το οποίο έφερε τη θεωρία ότι αντισκρίζουμε σήμερα και δεν περιμένουμε μια θεωρητική επανάσταση στο μέλλον, το, λοιπά, το φτιάζουμε τώρα, ας πούμε. Εκείνη η περίοδο ήταν μια περίοδος η οποία μας δομάθηκε στην πράξη. Τι σημαίνει το, το να ζει στο τώρα, ας πούμε. Ε, και συγκεκριμένα από η Νέα έχω την εντύπωση, τώρα το σκέφτημα, ότι μάλλον ε, ξεκίνησα από αυτά τα συναισθήματα εκείνης της περίοδος, ας πούμε. Ε, γιατί βλέπαμε, ας πούμε, την, ε, βλέπαμε, το κίνημα, ας πούμε, να αρθίζει ουσιαστικά μέσα στις εβδικές εβδομάδες, και το μυαλό μα έτρεχε πάρα πολύ μπροστά. Και λέγαμε, ωραία, εντάξει, και η επόμενη μέρα ποια είναι. Και καταλάβαμε όλα τα δημορχεία. Και τι θα κάνουμε. Δηλαδή, πώ θα ζήσουμε. Πώ θα απαντήσουμε στι καθημερινέ ανάγκε, στι πρακτικέ καθημερινέ ανάγκε που έχουμε σαν άνθρωποι. Οπότε τότε γεννήθηκε. γεννήθηκε Υπήρχαν τα ερωτήματα ας πούμε, και οι σκέψει, αλλά τότε γεννήθηκε η αμεσότητα. Για, για να περάσουμε στην πράξη. Ε, και ουσιαστικά περάσαμε στην πράξη στην κατάληψη του Πραγωγούλου στο Χαλκάνδριο, που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με τους κήκους ε, βάλαμε μια, κάναμε κατάσταση φωτοβουρταϊκών και φάρμα μια αρξιολιτικότητα ε, για την κατάληψη, οπότε αρχίσαμε να βλέπουμε πώ πώς μπορεί να χτίζεται μια καθημερινότητα ε, με πρακτικέ προετάσεις, ας πούμε στην ενέργεια, στην υγεία, στην βοηθήκη και πώ αυτό ουσιαστικά άρχισε να χτίζει την καθημερινότητα, τη συλλογικότητα εκεί, τέλο πάντων, αυτό ενό κομματιού του αυτογραφικού κινήματο στην Αθήνα. Και μέσα από τι εμπειρία μα εκείνο το χρόνο, είδαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη πολλέ φορέ για τη δηλαδή. Το κίνημα ήταν μεγάλο, το κίνημα είχε πάρα πολλέ αιστείε που αρχίζαν να έχουν και έτσι ένα πρακτικό χαρακτήρα όπω το χαρακτηριστικό ήταν η καλλιέργεια στο κίνημα. Βλέπουμε ότι πολλέ φορέ ε, υπήρχε η διάθεση να δημιουργηθούν πράγματα, υπήρχε το περιπόμενο, αλλά πολλέ φορέ και η πρακτική εμπειρία. <συξελίου> Πώ θα δουλεύσει το μέλλον, Τότε δηλαδή, έχουν συγκεκριμένως να βοηθούν ένα να ένα δηλαδή στην Έχει προκαλέσει, ας πούμε, μια επιδογεία στην επιδογικότητα. Τι, τους έχει φέρει αντιμέτωπη σημαίνει κάποιες δυσκολίες που αρχίζουν, να κρέμουν το εγχείρημα συνολικά, δηλαδή, κάποιος από το δηλαδή, ότι δεν ξέρω εγώ, δεν έπρεπε καθόλου φαγητό γυρίσει το α πούμε, μπορεί να σκέφτεται και έναν χειροκράτημο και Οπότε είδαμε, α πούμε, πω μέσα από πρακτικά καθημερινά πράγματα, τα οποία απαντάνε και σε βασικέ μα ανάγκε, μπορούμε να αρχίσουμε να χτίσουμε μικρέ καθημερινέ νίκε. Προφανώ αυτό μπορεί να σε πολλά επίπεδα, γιατί αν θέλουμε να είναι σχέσει, είναι ένα πιο βασικό, οι οποίε χτίζονται και σε μια πλατεία με αυτού που ταιριάζουν. Αλλά είδαμε και ότι υπήρχε κάτι και θεωρήσαμε, πούμε, ότι το κομμάτι της ανάπτυξης της τεχνογνωσίας σε όλες αυτές τις διαφορετικές ε, τομείς της καθημερινότητας μας, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, κάπως έτσι, ξεκίνησε και η ιδέα, για την Νέα Βουλεία. Βασικός στόχος ήταν να αναπτύξουμε κεντρικές θεματικές, τις οποίες ε, θα με την τεχνομονωσία που χρειάζεται για να μπορείς να τις κάνεις πράξη. <συσκίσαι> πράξη Πάντα προσπαθώντας να, να είμαστε σίγουροι, αυτό το οποίο θα εξελιχθεί ασού είναι στη διάρκεια ενό και τα θα πάρει κανεί μαζί του, να είναι κάτι που όντως μπορεί να εφαρμόσει. Γιατί θεωρήσαμε ότι αυτή η, πρακτική, η μικρή πρακτική επιτυχία α πούμε, αυτή η μικρή που θα βιώσει κανεί, έχει ένα, έχει ένα πολύ δυνατό αντίκτυπο και έχει και μεγάλη σημασία. Okay. Οπότε, ουσιαστικά ε, ξεκίνησε μια διαδικασία σε αστικό περιβάλλον, το Πακράτη, όπου υπήρχε ένας χώρος όπου οργανώθηκαν αρκετά εργαστήρια στον τομέα της ενέργειας, της τροφής, της υγείας, της ένδυσης και, δηλαδή, και τη δόντου. Ναι, αυτό, και αυτό ο Κύπλος λοιπόν, τον κράτησε τέσσερα χρόνια, μέχρι φέτος το νύο νέιμι. Οπότε το καλλιβιέδι μας. Οπότε τώρα η Αγουινά βρίσκεται σε μία φάση αναπροσάρτητη, που φαντάζομαι ότι μπορούν να συζητήσουμε πράγματα στην Φένταρη για αυτό, ε, και έχει μεταφεστεί σε ένα περιαστικό περιβάλλον. Οπότε ό,τι θα σας πω τώρα, ας πούμε, έχει να κάνει με το, με το κομμάτι ε, ε, ε, της αστικής προσέκτησης αυτού του πράγματος. Ε, ουσιαστικά προσπαθήσαμε να διαμορφώσουμε αυτό το κτίριο μέσα από τα εργαστήρια τα οποία... los ε, σε, σε ένα κομμάτι, σε ένα, σε ένα μέρος, σε οποίο θα μπορούσε κανείς να έρθει και να δει πώς μπορεί ένα, ένα κομμάτι του αστικού δύο να μετα前σω σε κάτι άλλο, Δηλαδή, πώς μπορεί κανείς ας πούμε στην... στην ταράτσα να παράγει ένα κομμάτι της πλοποίησ nhất. Πώς μπορεί την ταράτσα να παράγει ένα κομμάτι της ενεργής. Πώ μπορεί να φτιάξει τα φρούτα, Πώ μπορεί συλλέγοντα βότανα από το ηγητό ή τέλο πάντων συλλέγοντα βότανα από την τρομή που κάνει, να μπορεί να φτιάξει ένα φαρμακείο από βότανα, ας πούμε, στο οποίο, το οποίο να έχει στο σπίτι και να διαχειρίζεται ε, διάφορα κομμάτια ε, τη υγεία, ε, Πώ μπορεί κανεί να μονώσει με φυσικά υλικά τα πράγματα που κάνουν με τη συγκοινωνία. Οπότε μέσα από του κεντρικού Άλλον, ο τελικό στόχο ήταν να αναπτυχθεί η τεχνολογία, την οποία θα μπορούσε να αυτή να πάρουμε μαζί του ένα τελευταίο στην καταρματάπου, ε, ένα δεύτερο στόχο ήταν να, να έρθουν πολλά πράγματα μαζί, δηλαδή να μπορεί κανεί να δει πώ είναι να έχεις αυτονομία στην ενέργεια και ταυτόχρονα στη συγκροθεί. Λοιπόν, αρέσει να συνηθείτες δηλαδή μια συνελικότερη εικόνα το βαθό που μπορείς, βέβαια, να περιβάλλον. Αλλά το πιο βασικό κομμάτι και ο λόγος που ξεκινήσαμε και στην Αθήνα, είναι το κομμάτι της δικτύωση, Δηλαδή προσπαθήσαμε αυτά τα εργαστήρια να είναι όσο πιο ανοιχτά γίνεται, ε, να μπορεί να έρχεται ο κόσμος εκεί και ανεξάρτητα ότι η γνώση είχε πιο πριν, να μπορούν όλοι μαζί, και μαθαίνοντας ένας από τον άλλο, να έχουμε ένας από εμάς που χρονώνουμε τα να φτάσουμε όλοι σε ένα επίπεδο των ανθρώπων να, να, να κάνουμε αυτό το δράμα με την θεραινότητά Και ουσιαστικά να τα μεταξύ μα. Δηλαδή, προσπαθήσαμε πούμε, να δημιουργήσουμε άλλο ένα κόμπο σε αυτό το, στο κοινωνικό δίκτυο που συμμετέχει σε όλε τη διαδικασία. Ε, Προσπαθώντα να είμαστε στο, στο μετέγριο, δηλαδή, απευθυνόμαστε, απευθυνόμαστε κυρίω σε κόσμο που, που ενδεχομένω έχετε πρώτη φορά σε επαφή με τέτοια πράγματα. Οπότε, ήταν και ένας να, να ένα τρόπο να τα παρακολουθήσει ένα εργαστήριο για ο Μάρτε άνθρωποι, πράγματα και να αρχίσει να, να κινείσαι μέσα σε αυτήν διαδικασία. και με το κομμάτι της, της εργασίας δηλαδή που μπορούσε όλο αυτό το εγχείρημα να είναι πολιτικά δηλαδή να μπορεί να να, να καλύπτουν τα τρία από τις ιστορές που αλλά τα να, να, να μπορεί να καλύπτουν κάποιες ανάγκες που κάνουν τα, τα εργασία οικονομικέ δηλαδή ε, εντάξει, αυτός, αυτή η διαδικασία τέσσερα χρόνια. Αυτό <στονίκαιο> που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη, πάρα πολύ... έχουμε ασφάλω, πάρα έχουμε πάρα πολλά να Και τώρα έχει κλείσει ένας το κομμάτι της αστικής προσέγγισης των αστών και τώρα έχουμε πάει μάθη, όπου θα ξεκινήσουμε ένα δεύτερο κύκλο σε ένα περιοριστικό βάλλον πλέον. Ε, Όπου θα γίνονται αρτίστικες δράσεις, τότε, αλλά κάπως σε ένα, σε ένα κομμάτι κοντά mm -hmm. ε, κοντά mm -hmm. ε, πιο κοντά στη γη, πιο κοντά στους αυτό στο γενικότερο έχουμε προσπαθεί με αρκετές δηλαδή να αναπτύξουν και στι θεματικές οποίες να είναι Έχουν γίνει προσπάθειες στο κομμάτι τη ενέργεια, έχουν γίνει στο κομμάτι τη βατανοθεραπεία, να ποτανοεί του Αυτά κυρίω στην επαρχία, αλλά να... και να... σε ομάδε να... στην να... αστυνομική να... να... περιβάλλον, που και και και και και και και και και